Καλή σα ημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Αρτάς στου 101,5. Στο ράδιο Άρτα του 101,5 είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Θα ρίξουμε μια γερή κουδουλιά και σήμερα με ό,τι γίνεται στον τοίχο 2681-4060. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση, να μα διορθώστε σε κάτι, να μας πείτε κάτι τέλος πάντων 26814060 όλους χαιρετισμούς στην Κοζάνη, στο Ράδιο ΑΕΤΟΣ στους Κοζανίτες, στα Σέρβια σε όλους τους φίλους που ακούνε μέσω του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ Κώστατου Γιόνι, στους φίλους που ακούνε μέσω του FM του Νίκου του Αμάραντου στην Κύπρο σε όλους εντός και εκτός Ελλάδος που είναι συνδεδεμένοι με το Ιερόν Ιντερνέδιον Καλή σας ημέρα πού ή άλλω θα είναι καλή ημέρα Διότι φαντάζομαι και στην Κουζάνη και στην Κύπρο Ιδιαιτέρως στην Κύπρο a... ε, Αλλά και στο Τουμπουκτού Τι ησύχασε η πλάση Αφού γύρισε ο Κακλαμάνης στη Νέα Δημοκρατία Νομίζω ότι κοιμάται η πλάση ήσυχη να Τι να κάνω μεν τώρα Πατριώτη μου Αν δεν ξεούλι ο σωτήρας Ρε <Τι> <Τι> ο <γύρισο> γίγαντας <Τι> <Τι> <Τι> Ναι το παιδί δεν μπορούσε να κάτσει Όξο κατάλαβες τώρα <Τι> Ήταν ξεσκέπα στο φύσαγε από το σπασμένο του τον τζάμπι <Τι> Λοιπόν που λες αφού ησύχασε η πλάση <Τι> ε, Σήμερα πρώτο τραπέζι πίστα δεν θα βγει η Μπάουλα Ούτω Ο Ζαφίρης, Θα βγει ο Αντώνης Πρώτο τραπέζι πίστα σου λέω Αφού πήγε και τους ρούμπους στο Μιλάνο Ο Αντώνης Θα γίνει σήμερα της τρελής Θα τους βάλει όλους στη θέση του Ο ένας, ο άντρας, ο μοναδικός Ο ανεπανάληπτος Ο τριλιάρης Και βέβαια η έκπληξη είναι ο άλλος καλλιτέχνης Παραγκαλώ Να, να, να σα να, να το βγάλω να το κάνω σφλόγκαρ ε, πες μου και το λόγο, όμως να μην το, το λόγο να το βάλω μέσα στη διαφήμιση Να πω απλά έτσι, μακριά από αυτά, ναι. Αμέσως, αμέσως. Να, να το φτιάξω τώρα, επιτόπου Ε, λοιπόν, άκου, άκου. Κυρίες μου και κύριοι, μετά από απέτηση, του καναλάρχου Κοζάνης Κώστα Γιόνη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του... Ραδιοφώνου Αετός Και Καλαλαβαίνεις τώρα για να και αυτός ε, Ζήτησε να φτιάξουμε Επιτόπου μια διαφήμιση Ένα μάλλον θα το έλεγα διάγγελμα Προς τον ελληνικό λαό Ο θα λέει Ελληνικέ Λαέ Μακριά από τα ραδιόφωνα Ραδιο Αετός κοζάνει, Άρτε Κύπρος Και Ραδιο Άρτα Αρτα λέω τα λιφτά μου δεν τα κλεώ ενα Ένα-δύο φραγκουελιές και τα ρε χαλίβα Εντάξει Κώστα, ικανοποιήθηκες Μακριά λέει ο Κώστας Για να το λέει ο Κώστας τώρα Μάλλον συγκινήθηκε από την επιστροφή Κακλαμάνη» Τσίρνια σου so κάτι έπαθε Κάτι τον βάρισε στον εγκέφαλο Μέσα στο μιλίνγιον; <Και> Λοιπόν μεγάλε σου λέω τώρα θα βγει να πούμε με, θα, θα, θα το, θα το, ανα, θα το ανα, και καπνού εκεί να πούμε Πρώτον θα βγει ο Αντώνη Να πούμε να λέξει τα δικά του Και μετά θα βγει το μεγάλο όνομα Η Κατεβασά Θα βγει ο Αλέξης hey, Θα γένει απόψε Της βουλή Ο Κριτσπέταλος yeah. Γάλε, Εσύ που έχεις όλα τα προβλήματα λιμένα Τρεις μέρες αληχτήσαν Είπαν διάφορες βλακιές Με κάποιες Μερικές Απ' τις οποίες είναι γραμμένες στο χθεσινό αρθράκι Στο χθεσινό αρθράκι Στον τοίχο να το διαβάσετε βλακία, βλακεία πράξ, μίμησις πράξεως τελίας και, και Ταλιμπάν Μπείτε και διαβάστε το Μερικά Ότι πιάσαμε στο φτερό από αυτά τα πανέξυπνα από αυτά τα όντα Τα οποία όταν ο Θεός έβρεχε μια λάκρα Τα κάνω Λοιπόν να μπει τι να το κάνουν το μυαλό Για να γίνεις προδότης δεν θέλεις μυαλό ε, κόπρα να μπορεί να έχει το σημείο αυτό του εγκεφάλου Κυρία μου και κυρία μου Θα στηθούμε όλοι το βράδυ μπροστά στις τηλεοράσεις Διότι δεν μπορούμε να ακριβό Το τίμημα να απολαύσουμε πρώτο τραπέζι πίστα Τον πατριώτη Σαμαρά Όπου θα ρίξει τα σουξέ του Και από πίσω Και ο Αλέξης Δεν <σοπότε> <σοπότε> το όνομα ο Αλέξης <σοπότε> να Καλημέρα! Σε αυτό που λέει η φίλη εδώ τηλεακροάτρια σε αυτή τη ρίση τη γιαγιάς λοιπόν, συνοψίζεται ούλι η πατάκα. Ούλη η πατάκα. Διότι τώρα που δεν μα έκατσε, δεν είναι έγκυο. Δεν είναι του λέω λοιπόν. Έτσι είναι Είδες πόσες μανάδες χέστηδον εδώ Κάνουν επίδειξη πλούτου ακόμη Ενώ οι μανάδες των αντριωμένων σκούζουν Δεν έχουν ούτε ασπιρίνη Λοιπόν Θα μου πεις πόσες μανάδες αντριωμένων βρεις Άξα κάπου θα βρεις μωρέ Λοιπόν Θα γίνει σου λέω μεγάλε Ο Κριτσπέταλος Θα βγει ο Αντώνης. Σου λέω αλλά εγώ δεν κάνω. Αντώνης τι να μας πει Περιμένω το νέο αίμα Το νέο αίμα Όπου θα αρχίσει ξέρεις με το γνωστό Κύριε Προθύπων Δεν ξέρεις ξέρει καταλαβαίνεις που το πάει Η κατάσταση στην Ελλάδα Είναι ίσχυμη Τι <χι> μποράς Αλέξη Λοιπόν μου λες, μεγάλε ε, Απλά να σε ενημερώσουμε Ότι το καράβι που το στριψε Ο, ο καπετάν Αντώνη Ζέπος Θα το σύρει μόνη της. Δεν έχει βέβαια και τη δύναμη του μη, ξέρει το μη, σέρνει καράβι, αλλά χωρί οικονομική στήριξη από το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο και την Ευρωζώνη, ή ο καπετάν Αντώνη Ο καπετάν Αντώνης Ζέπος θα το σύρει μόνη της στο καράβι. Ξέρει ο Αντώνης Ξέρει ο Αντώνης Οπότε εκείνη τη ρίση την ξέρει ότι το έτσι σέρνει και καράβι. Κατάλαβε. Ο Αντώνης ξέρει ότι οι πουτάνε σέρνουν και καράβι. Πώ θα γίνει τώρα να δεν έχει σημασία τι κουβαλάει το καράβι μέσα Ποντίκια, ηλίθιους Λοιπόν, το καράβι του Αντώνη τέτοιους έχει Και θα το σύρει μόνη της η Ελλάδα του Αντώνη το καράβι Να, είδες, τέτοια ακούμε Τέτοια ωραία ακούμε Και όπως σημειώνουμε στο άρθρο αγαπημένη μου Τίλε Αγροάντι Δεν είναι, πρόσεξε, η δημοκρατία τους που δεν αντέχεται γιατί δεν μιλάμε πια για πολίτευμα έτσι, Εκείνο που δεν ατέχεται είναι το αποτέλεσμα Όλης αυτής της συνουσίας <laughs> Διότι για μια συνουσία Πρόκειται Στη οποία δεν έχει οργασμό Κατάλαβες Αυτή είναι η κατάσταση Για να μην στο πω διαφορετικά Ρε πούσι μου Και με καταλαβαίνεις Στο λέω έτσι ρε Επειδή την πιάνει τη μύγα τη τη στον αέρα Παρακαλώ Γέλα ρε παιδί Συμφωνώ. Κράτησε καλά παλαικάρι. Καλή σου μέρα. Δεν χρειάζεται να έχει μυαλό. Συμπληρώνει ένα φίλο εδώ. Για να είσαι στο κόμμα, να γίνει ακόμα και τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχει μυαλό. Πολύ σωστά φίλου μου, συμφωνώ. Διότι πάρα πολύ απλά είπε ο φίλο ότι αν έχει μυαλό και είσαι σε τέτοιε θέσει, είσαι επικίνδυνο για, για το σύστημα. Και θα συμπλήρωνα αγαπητέ τηλεοκρατή, ότι ε, αυτό που λέω πάντοτε ότι αυτό που λέω πάντοτε είναι επιπλέον μόνο η φελοί και τα σκατά στις κοινωνίες αυτές που δημιουργήσαν πρόσεξε μεγάλε γίνεται, γίνεται το έλα να δεις γίνεται το έλα να δεις όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα έτσι, με ανθρώπους που είναι ε, που έχουν ήδη αυτοκτονήσει που είναι ένα βήμα πριν τον κρεμό που, που ζουν μέσα στη δυστυχία κάθε μέρα όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, στη γειτονιά μας στην Τουρκία, στη Συρία Έμπολε, πόλεμοι χαμός και το... Και η είδηση τη ημέρα ήταν ότι ο γύρισε στη Νέα Δημοκρατία Και τσακώνονται και τα καγκουρό στη μέση του δρόμου Μεγάλε, τα, τα ξανάπαμε μην μη κουράζεσαι Εμείς τα κουραζόμαστε για σένα, θυσία καμνόμεν Ότι ο πολιτικός είναι ο καθρέφτης σου Όσο περισσότερο βλάκας είναι αυτός Εσύ είσαι περισσότερο από τον περισσότερο βλάκα βλάκας Κατάλαβες, πάρα πολύ απλά Βέβαια θα μου πεις είσαι πανεξυπνούλης Διότι ανταλλάσσεις αυτή τη βλακεία με μια βολεψούλα Μαγιά σου και καμποϊλίκη σου Αλλά εγώ θα σου θυμίζω κάθε μέρα Το μεγάλο λεμπέση. Η ανηθικότητα είναι προνόμιο των βλακών Θα μου πεις εκεί τι έγινε just... Ανήθικος είσαι, καλά κάνεις Λοιπόν Έτσι λοιπόν μετά από αυτά τα ωραία Που μα είπε από κα καπεντάν Αντώνης Ζέπος Ότι το το, το καράβι Λες και είναι φρέζα το καράβι το καράβι είναι φρέζα και το έστριψε ο Αντώνης γεια σου ρε Αντώνη λοιπόν, <laughs> φού έστριψε το καράβι φρέζα ο Αντώνης λοιπόν, αφού μας είπε άλλα διάφορα ότι η Ελλάδα είναι έτσι η Ελλάδα θα σύρει το καράβι λοιπόν, διότι έχει καπεντάνιο τον Αντώνη και τους οπαδούς του με ξεχνάμε τους δεξιούλιδες τους πατριώτες τους και τους euh, πασοκοπατριώτες όλους αυτούς βγήκε λοιπόν η Λαγκάρτ ένα από τα αφεντικά και του λέει η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στο μνημόνιο. Απλά με άλλο όνομα. Δηλαδή το μνημόνιο να το πούμε προληπτική στήριξη και άλλε τέτοιε αειδίε. Ε, λαγκάρδ μου, κέρα λαγκάρδυνα. Με συναχωριέ. Εδώ ο Βενιζέλο έχει βαφτίσει το χδάρσιμο του ελληνικού λαού φόρο αλληλεγγύης, φόρο πατριωτισμού, φόρο για υπεραπόρων κουρασίδων όπω παλιά η Φρεδερίκο, φόρο, φόρο. Ε, βοήθημα για εκείνο Βοήθημα για τα άλλο Και κατάλαβες Εσύ τώρα που θα μας ονομάσεις το καινούριο μνημόνιο ε, Πώς το πες? Λοιπόν προληπτική στήριξη Τι σκιάζεσαι μήπως δεν βρει πρόθυμους Παλαμακιστές Κούδες κούδες θα έρθουν και Κούδες κούδες Είναι ακόμα εδώ πασοκύλα Νεοδημοκρατήλα Κατάπαπα πα, δεν μιλάμε τώρα εντάξει υπάρχει και η αριστερή Λατήπου Αλέξη αλλά. Μην, μην, μην σκιάζεσαι κ. Λαγκάρντενα Μην σκιάζεσαι Α, Να λέμε και εμείς να περνάει ώρα κάθε μέρα Η Ελλάδα είναι ε, Όχι μόνιμα επιτηρούμενη πια Αυτό που αποκαλούσαμε Ελλάδα Αγαπητέ μου Έλληνοι Είναι μια χώρα υποκατοχή Και θα μείνει υποκατοχή εμείς πολύ απλά λέμε ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν οι ζώσε γενιές οι οποίες θα αλλάξουν το σύστημα. Το σύστημα, Όχι το σύστημα, θα αλλάξουν την κατάσταση. Να το λέμε κατάσταση. Α, δεν υπάρχουν. Οι ζώσε γενιέ είναι τελειωμένε. Επίση, ε... η Ελλάδα. Ήταν αδύνατο να μην είναι αυτό που είναι. Απαντώντα και σε ένα mail που μου έστειλε η κυρία Δρακάκη, μια φίλη τέλο πάντων, για την κατάσταση με αφορμή μια εκπομπή. Θα ήταν αδύνατον και εντελώς απίθανο αγαπημένοι μου φίλοι η Ελλάδα να μην υφίστατο ή να μην ε, πάθαινε ό,τι έπαθε μέχρι σήμερα μεταπολεμικά διότι οι νικητές αυτοί ήταν της μεταπολεμικής κατάστασης. του έσαιρνε το άρμα των Εγκλέζων μετά τους έσαιρνε το άρμα των Αμερικάνων και όλοι αυτοί ξεκινήσαμε με τα τύπα τη πλαστήρας βάλε κάτι άλλα αθύρματα εκεί σοφοκλίδες βενιζέλου Θυμήσου απλά μόνο Τα συνθήματα των εποχών Τον ανένδοτο Του γέρου της πουτανοκρατίας Λοιπόν, τι άλλο να σου θυμηθώ Ψεφίζαν και τα δέντρα ή Ήκαναμανλήσει τάγκς τι, τι να σου πρωτοθυμηθώ Η Ελλάδα ανήκει στα μόσια τη, Με τα ξεχνάμε αυτά Λοιπόν, ήταν αδύνατο να μην συμβούν αυτά στην Ελλάδα Διότι η Ελλάδα Με τα πολεμικά έτσι, Ήταν σε ένα άρμα Υποχείριο των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων Τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί στην Ελλάδα γιατί ήταν διότι είχε έναν πρόθυμο λαό να ακολουθήσει τους πουλημένους ε, ηγέτες τους οποίους τοποθετούσαν εδώ οι Αμερικάνοι οι Κογκολέζοι, οι Βουάδε ένα πολύ προθυμότατο λαό ή αν θέλεις άιντε να το πούμε και λίγο αλαφριά δεν καταλάβαινε ο αθώος λαός ποτέ, το μόνο που καταλάβαινε τελικά ο αθώος λαός στο τέλος το μόνο που κατάλαβε είναι τα 1500, εγώ 1300 η γνάκα και του η Κατάλαβε Κατάλαβες, εκτός από τα φακελάκια, εκτός από τα άλλα, αυτό κατάλαβε ο αθώος λαός, ο πάντα αθώος λαός. Διότι όπως είπε και ένας άλλος γεροπαππούς και έχει απόλυτο δίκιο, όσοι στηρίζουν αυτούς τους εγκληματίες ε, πολιτικούς και τα λιμπάνια τα λιμπάν δεν... Ε, είναι, ε, δεν είναι απλά συμμέτοχοι Είναι συνένοχοι στο έγκλημα Λοιπόν έτσι που λες μεγάλη Απαντώ και στην κυρία η οποία μου στείλε ένα mail Από την Κρήτη Λοιπόν αυτή, Τι θα μπορούσε να αλλάξει Οπότε, όσες, Τι αναλύσεις να κάνουμε τώρα Ποιε αναλύσεις να κάνουμε Από πού να το ξεκινήσεις το θέμα Από το σκόμπι στρατηγέοι δούο στρατό σου Από πού δηλαδή να το ξεκινήσεις Θέλουμε τόμους ε, Θέλουμε 8 γλώσσες να λέμε κάθε μέρα τα, εν τω μεταξύ τα είπαμε, τα ξανά πάμε και τα ματα ξαναλέμε. Οπότε μεγάλε α, πιάνουμε την καθημερινότητα και την πετάμε στον αέρα ε, εντοπίζοντας σοβαρά πράγματα τα οποία καταρακώνουν ακόμη, ε, κάνουν κουρελό το σύνταγμα όπως για παράδειγμα το, τον επιφανιούχο, κάτι τέτοιου νόμους, ε, όπως ε, απαντώντα. Τα, Ταυτόχρονα και στη φίλη τη Βιβί Η οποία μου έστειλε ένα mail για τον ε, Αναγκαστικό δότη οργάνωμα. Yeah. Τα είχαμε αναλύσει αυτά Βιβί Πριν ψηφιστεί ο νόμος Λοβέρδου yeah. παρακαλώ yeah. Παρακαλώ Κατόρτο, γραφτόσιο, ναι Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μου λέει εδώ ένα φίλος τη είναι ξεπερασμένη μου λέει η εκπομπή σου από ε, δημοσιογραφική είναι, ε, τα, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε εκτό των άλλων, κάθε μέρα είναι τα ανακοινοθέντα για το σώζον εαυτόν Σοφίτο για όσου θεωρούν τον εαυτό του. Μάλλον νιώθουν ακόμη ελεύθεροι ή δεν είναι κομματόσκυλα στην Ελλάδα. <Κι> Και είναι ακριβώ έτσι. Ε, νομίζω ότι ο φίλο τηλεακροατή πέτυχε διάνα. Διότι, πάρε για παράδειγμα, ας πούμε, απαντώ στη φίλη Βιβή, τώρα που μου στείλε για το θέμα του αναγκαστικού δότη, το είχαμε αναλύσει. Πάρε παράδειγμα το προχθέ. Χθε, προχθέ, αντιπροχθέ, μιλάγαμε για την Εσάν ΑΕ. Είδε να γίνεται κανένα ντόρο, αγαπημένη μου, βιβή από κανένα μέσο, από κανένα βουλευτή, από κανέναν συνδικαλιστή, από κανέναν κομματικό, όχι. Παθητικά λοιπόν, αυτό ο πανέξυπνος λαό δέχτηκε αυτή την ιστορία με υπογραφή του Προέδρου του, του παπούλια και των Υπουργών του και τον έτσι και τον έτσι. Την Εσάν ΑΕ. Είδε να ουρληθεί κανένα, απολύτω κανένα. Κατά Κατάλαβε τώρα έτσι Λοιπόν κυρία μου και κύριέ μου Οπότε Λέμε μεταξύ των άλλων Χρησιμοποιώντας τη βλακεία τους Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά Να γελάσει και μας ο λίγων και το πικραμένο Αχύλι μας Λίμαν Παρουσιάζουμε τα πάντα Ως πολεμικά ανακοινοθέντα πια Για τους λίγους Οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν Τι άλλο να κάνουμε Λοιπόν, να πάρε για παράδειγμα τώρα, κατά μεσήμερο Ο Υπουργός Δένδυας Α, πα, πα. Μιλάμε για... Αν πας στο, στο μέγαλεξικό, λεξικό να πούμε του Πάπυρου Λαρού, στο, στο λίμα μεγάλη εξυπνάδα Δίπλα έχει τη φωτογραφία του Δένδια. Εκεί, λοιπόν Κατά μεσήμερο λοιπόν συναντήθηκε στο Μεγάλη Βρετανία Με όλα τα καλά παιδιά των τραπεζών Πολύεθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων για να συζητήσει μαζί του, για να ζητήσει και να συζητήσει μαζί τους την ψήφο εμπιστοσύνη, πρόσεξε, Για την εκλογή Προέδρου δημοκρατία, αλλά και για, για τι εύκολε αδειοδοτήσει που θα του δώσει η κυβέρνηση για να δραστηριοποιηθούν πιο έντονα στην Ελλάδα. Πρόσεχε τώρα μεγάλη. Θα μου πει, γιατί ε, διά άλλο, δεν θα συναντηθεί ο Υπουργό με αυτού που θα επενδύσουν στην Ελλάδα. Ε, βέβαια θα συναντήσει ο Υπουργό αν δεν συναντηθεί ο υπουργό, ποιο θα συναντηθεί εξάλλου κάποιοι Υπουργοί είχαν συναντηθεί παλιά και με τους ε, Ιαπωνέζους όταν θέλουν να κάνουν το τεράστιο εργοστάσιο της στο Ιώτα νομίζω στο Βόλο λοιπόν, και είχαν ζητήσει τον Άμπακο σε προμήθειε, σε φακελάκια και σηκωθήκαν οι, Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι και πήγαν και το κάναν στην Τουρκία πρώτο, πρώτο ντου θα ήταν 13 ή ε, Θέσει εργασία στο εργοστάσιο αυτό με, θα ήταν, μέχρι χωριό θα δημιουργούσαν <coughs> τη χωριό δηλαδή κομόπολη ολόκληρη, για να μένει αυτό ο κόσμος θα γινόταν αυτό εκεί κάπου στη Μαγνησία λοιπόν, για ψάξτε πότε έγινε αυτό ποιοι ήταν οι υπουργοί τότε το πόσα ζητήσαν εντάξει δεν θα το βρείτε ποτέ λοιπόν και την κομπανήσαν οι Ιαπωνέζοι και πήγαν δίπλα στην Τουρκία καλά λες μεγάλε δεν θα συναντηθεί λοιπόν ο πανέξυνος Δένδια αυτό το, αυτή η μορφή της δημοκρατίας Με τους πετρελεάδες Και τους έτσι να πούμε για να... Σε παρακαλώ πολύ τώρα μεγάλη. Αλλά μην ανησυχείς, μην ανησυχείς Σου έχω ακόμη καλύτερα νέα Από το ότι γύρισε ο Κεκλαμάνης Στη νέα δημοκρατία για να κοιμάσαι πιο ήσυχος Η κυρία Ρεπούση μας Θέλει να ξανακυβερνήσει Ναι, αλλά τώρα όμως Θέλει να κυβερνήσει <χω> Όχι δημοκρατικά και αριστερά Όπως ήταν με τη ρημά του κ. Μπαρπαφότου Λοιπόν, θέλει να, να, να κυβερνήσει ε, αριστερά αριστερά ρε μου για αριστερά πως να σου το πω δηλαδή αριστερά και τα μυαλά στα κάγκελα διότι μας δήλωσε ας ελπίσουμε ότι η αριστερά δεν θα αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη κατάλαβες εννοώντα τον Τζίριζα το θέμα λοιπόν μεγάλε είναι ε, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει μέρος του κοπαδιού το οποίο πάει σταυροδοτώντα. Και βάζει σταυρό δίπλα στο όνομα της Ρεπούση. Και την εκλέγει δημοκρατικά πάντα. απαπαπαπα μην μα τη δημοκρατία. Την εκλέγει εκπρόσωπο και ψηφίζει για σένα και κανονίζει για σένα και αλωνίζει για σένα και κάνει τα δικά τη και λέει τα δικά τη. Οπότε, μεγάλε, επειδή και στη νέα διακυβέρνηση και Ρεπούση θα έχει και Ραχίλ θα έχει, μη στεναχωριέσαι. Το show, όπως λέει η φίλη μου η Ντόρα, δεν τελειώνει στην ε, αποκαλούμενη Ελλάδα, δεν τελειώνει ποτέ. Με ρεπούσιδες, με αγκλαμάνιδες με μπαρμπαφώτιδες και όλα αυτά τα σοβαρά προσώπατα της μεταπολεμικής δημοκρατίας στην Ελλάδα. Βέβαια. Και έγινε ρε, μεγάλε. Βρήκε 420 εκατομμύρια ευρώ η κυβέρνηση να δώσει εφάπαξ σε 50.000 συνταξιούχους? Τι γίνεται, ρε παιδιά, Ανακοίνωσαν εκλογέ και δεν το έμαθα, Διότι αυτή η είδηση, μόνο εκλογέ μπορεί να σου πούνε την άλλη Δευτέρα. Talking, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πού βρήκε 420 εκατομμύρια. <ΣΣΣ> σε παρακαλώ πολύ. Μεγάλε 10 μονάδες μπροστά είναι ο Αλέξης. Δέκα μονάδες μπροστά είναι ο Αλέξης Κρυφές δημοσκοπήσεις Υπογείως γίνονται με Δέκα μονάδες μπροστά ο Αλέξης Τρίτο κόμμα δεν είναι η Χρυσή Αυγή πια Αλλά είναι το ποτάμι Ο Αλέξης είναι στα όρια της αυτοδυναμίας Αλλά και με μία όθηση από το ποτάμι Και γιατί το Πασόκ που θα είναι και τα άλλα παιδιά Λέμε τώρα Λοιπόν θα κυβερνήσει επιτέλου και θα λυτρώσει αυτή τη χώρα αυτή χώρα λέω το, αυτόν τον πλανήτη, τι πλανήτη λέω αυτόν τον γαλαξία, τι γαλαξία λέω αυτό το σύμπαν από τα δεσμά του Έλα Αλέξη, έλα θα δούμε, θα ρίξουμε πραγματικά δηλαδή αν έχουμε αέρα διότι <laughs> είμαι σίγουρος ότι εσεί θα τον κόψετε τον αέρα Λοιπόν, θα ρίξουμε πολύ γέλιο Κυρία μου και κύριέ μου επειδή παρουσιάζουμε καθημερινώς χοντρές μαλακίες από αυτές τις οποίε λένε η οι... παρακαλώ <Ταρακαλώ> έλα <Ταρακαλώ> έλα δεν βάλω black Sabbath τι θα βάλω Ποια είναι τα μνημονιακά κόμματα αγαπητέ μου ΜΑΣΙΟΚ, ΜΑΣΙΟΚ, ΜΗΙΑΙΛΙ, ΜΑΣΙΟΚ Έλα <laughs> <laughs> Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που ο Κουτάμις είναι μνημονιακός Ο Κουτάμις ρε είναι πατριωτικός ρε Έλα ρε τώρα, άντε ρε Άντε ρε φυγέτε από εδώ ρε! Άντε φυγέτε από Έρα, πράκτορες! Εσείς είστε πράκτορες! Έλα, γεια! Άκου τι λέει τώρα να πούμε ο... Αυτός εδώ να πούμε ο καγκούργος τηλεακροατής, κατηγοράει το ποτάμι λέει! Ότι είναι το ποτάμι και έτσι κι αλλιώς κόμμα να πούμε πρακτορικού και τέτοιο! Ρε προβοκάτορα! Άπα δείτε ρε κάτι καινούριο να γεννηθεί στην Ελλάδα ρε! Ρε να του τυμπέσετε του Θεοδω Κοίταξε να δεις κάτι, με συγχώριες πάρα πολύ Θα διαφωνήσω μαζί σου Γιατί θα διαφωνήσω μαζί σου ε, Με τους όρους, όχι με αυτά που είπες Δηλαδή είπε ο φίλο τώρα ότι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα Πάντα ήθελε ένα ε, τρίτο κόμμα κάτι Έναν τάκο παρακρατικό Όπως είχε τον τάκο τον παρακρατικό Της χρυσή Αυγής η, η Νέα Δημοκρατία Θα έχει τον τάκο τον παρακρατικό η, Ο ΣΥΡΙΖΑ το Ποτάμι ε, Ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου. Μα η Νέα Δημοκρατία Και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά Είναι το, είναι το ίδιο το παρακράτος Το ίδιο το παρακράτος Δείξε μου ε, ειλικρινά δηλαδή Τώρα επειδή είσαι διαβασμένο άτομο ε, Τέλος πάντων του κόμματος Πολύ ενημερωμένο Δείξε μου μία περίοδο Μία περίοδο Ας α, το πάρουμε χοντρικά Από το 50 μέχρι σήμερα που δεν, στην, που δεν κυβερνούσε στην Ελλάδα το παρακράτος Με το μανδύα του κέντρου Παρακαλώ. <Ρι> ναι μωρέ, αυτό λέμε, αυτό λέμε ρε παλουκάρι, ρε, αυτό, ρε, ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό λέμε, μην μη αρπάζεσαι να βγούμε αμέσως. Γιατί μην ξεχνάς ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και αν το λέγαν στην Ασπισμό, το κάνει και του Πασόκ ήταν τόσα χρόνια. Τα ξέχασε. αφά τα ξέχασες, ε, δεν ξεχνάς, αλλά σου λέω δείξε μου μία ιστορία, δείξε μου, επειδή έχουμε ζώντες ανθρώπους που ζήσαν τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, Δείξα μια περίοδο που δεν, κυβέρνη, δεν, δεν κυβερνούσε το παρακράτο στην Ελλάδα Με μανδύα ξέρω εγώ πράσινο, μπλε, κίτρινο, ροζ κτλ Δηλαδή τι περιμένω εγώ ξαφνικά τώρα Τι περιμένω δηλαδή το, το, το πατριότητο Σαμαρά Να του κάνω ακτινογραφία και να δω μέσα του τη, την Ελλάδα Με τους μπουμπούκους τους βορύδιδες Ή περιμένω να με σώσει ο ε, Εμένα γιατί εσένας έχει σωμένο από πρώτο χέρι Δηλαδή μόνο και μόνο να βάλεις τι έχει μαζευτεί γύρω από το Τζίπρα αυτούς όχι να τους ανοίξει. Θα, θα βρεις μέσα την Ελλάδα, θα βρεις και μπότσκες από την Βαλαόρα εδώ της Άρτας. Τόσο Έλληνες είναι, τόσο πατριώτες. Τσουπ, θα πεταχτεί η μπότσκα. Μη σου πω θα βρει ολόκληρη μελίκοκιά, με, με μιλίκοκα. Λοιπόν, μεγάλε τώρα για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αφού α, α, ανεχόμαστε τι μαλακίες του κάθε βλήματος, ο οποίος βγαίνει καθημερινά, όχι ανεχόμαστε, σχολιάζουμε, δεν ανεχόμαστε τίποτα. Βγήκε λοιπόν, ωραίστε, βγήκε ο Τζίμερος, σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Τζίμερος, μεγάλη μορφή πατριωτική, έχει και ο Παδούς, παίρνει και επιδότηση από, την, από το ελληνικό κράτος γιατί λέει πήρε ένα ακόμα τόσο στις εκλογέ. Μια χαρά τα κάνεις ρε μεγάλε, λοιπόν. Βγήκε λοιπόν αυτό το, το πράγμα, το δίποδο, Τζίμερος, λοιπόν. Και λέει να ρίξουν βόμβες νετρονίων στο κουμπάνι λέει εκεί στο χωριό, να τελειώνουμε σε μια μέρα. Πρόσεξε μεγάλε, ο ανεπάγγελτος τζήμερο, ο σίγουρα μη γνωρίζουν τίποτε διότι τα όπλα τα βλέπει μόνο στην τηλεόραση. Είμαι σίγουρος ότι στο βιογραφικό του δεν υπάρχει ε, πουθενά ότι υπηρέτησε λοιπά. Θέλει τώρα να ρίξει βόμβες νετρονίου μεγάλε. Πρόσεξε, πρόσεξε, μιλάμε για μεγάλη τρέλα. Μιλάμε για μεγάλη ζούρλια, με, ε, ε, γρήβα, χιάλπ, help, γρήβα. Ο άλλος σκότωσε τη μάνα του στην Αμερική και τη βίασε πεθαμένη για να χάσει την παρθενιά του. Τι διαφορά έχει το μυαλό του Τζίμερο από αυτόν που τον έχουν ήδη συλλάβει τώρα. Που σκότωσε τη μάνα του και ε, ε, τη βίασε πεθαμένη λοιπόν για να χάσει την παρθενιά του. Τι με, τι διαφορά έχει το μυαλό του τζι μερού από αυτόν. Ελ τρέχ, τρέχα, μεγάλε τρέχα. ήρθω ο ποτάμι, τρέχα, σου λέω τζι μύρου. Hey! Λοιπόν, πολλέ Ελληνοπητέ μου, hey! Σαμαρά και Μπεμπεζιοινή, λέγε με Βενιζέλο, θεωρούν μεγάλο επίτευγμα το επίδομα φτώχεια που αλλιώ το λέμε, πρόσεξε, είδε. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Λοιπόν Γι' αυτό μια μέρα πριν μπει σε ισχύ Θα είναι παρόντες να καμαρώνουν Στην ανακοίνωση Μεθαύριο 3η 14 Οκτωβρίου Δηλαδή μεγάλε θυμάσαι πως καμάρωνε ο Σιμίτης Με το σφαχτάρι των παπατέτιων Μπροστά στα ATM με τα ευρώ Έτσι θα καμαρώνουν Οι κυβερνήτε σου μεγάλε Πρόσεξε πρόσεξε Δούλεψέ το λίγο στον έξυπνο εγκέφαλό σου Βέβαια θα μου πεις εσύ δεν έχεις ανάγκη Ο άλλος έχει Ναι. Επειδή δεν έχεις ανάγκη δούλεψέ το λίγο στον εγκέφαλό σου Είναι μεγάλο επίτευγμα Τον Σαμαρά Βενιζέλου, Το ότι θα δώσουν επίδομα φτώχειας Στο λαό Στο λαό Και θα μου πεις τι κάνει αυτός ο λαός Ε θα πάει να τους ξαναψηφίσει Αυτό θα κάνει αυτός ο λαός Και Εγώ τι άλλο να σου πω Λοιπόν μεγάλε, ξεκίνησε το delivery φαρμάκων μέσω ελτά. Λοιπόν, στην πρώτη, πρώτη περιοχή που θα παραδίδονται φάρμακα με delivery, θα παίρνεις είναι το κοροπί, στην Αθήκη κάτω. Θα έρχεται ο delivery, θα δίνεις ένα σφραγισμένο φάκελο με τη συνταγή γιατρού, θα πηγαίνεις στο φαρμακείο που θέλεις και θα σου φέρνει τα φάρμακα στην πόρτα. Α, θα του λες, φέρε μου και δύο κιλά μπανάνες, φέρε μου και ένα κιλό μπρόκολα, μισό κιλό πατάτες και δυο σκόρδα να τα φτιάξω μαζί με τα φάρμακα να τα φάω. Μεγάλε, είναι πολύ προχωρημένο κράτος η Ελλάδα. Delivery φαρμάκων στο σπίτι. Κατάλαβες ρεγιόνι πόσο πίσω είσαι. Είσαι πολύ πίσω, αδερφέ μου, στην Κοζάνη. Πάντως, ε, αυτή τη στιγμή, μεγάλε, πέρα από την πλάκα, ε, ξυπνούμπα μου, 600 νέα γεννόσημα μένουν στη λίστα με τα φτηνά φάρμακα. Δεν θα πίνεις ούτε αυθεντική ασπυρίνη. Τέλος. Θα πίνεις γενώσιμη από Πακιστάν και Ινδία Διότι έτσι θέλουν οι σωτήρες ε, Υποτακτικοί υπογρά... Μάλλον εκτελεστές Λοβέρδος Γορύδης Μπουμπούκος Λοιπόν ε, Και να με σου θυμίσω Μπουμπούκο ότι εγώ τώρα άρχισα και λατρεύω Το Βολτέρο με αυτά δηλαδή που λέει, που είπε ο Μεγάλο Βολτέρο, ότι διαφωνώ με αυτά που λε, αλλά θα δώσω και τη ζωή μου να τα υπερασπίσω. Δώστε τη ζωή σα να υπερασπίσετε αυτά που λέω, αφού διαφωνείτε. Δώστε την, Μεγάλε! Δώστε τη. Δημοκράτε δεν είστε. Δεν συμφωνείτε με τον Βολτέρο! Δώστε τη ζωή σα! Για να υπερασπιστείτε αυτά που λέω και διαφωνείτε. Σα παρακαλώ, δώστε τη ζωή σα! Να κάνετε πράξη τη δημοκρατία στον εγκέφαλό σα. Έλα, πάμε. Λοιπόν! Εξακόσα νέα γενόσιμα Μπουμπούκο, εμπουμπούκο. Λοιπόν, τώρα, μεγάλε, το θέμα είναι μην περάσει ο έμπολας στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνεις, με τα, έτσι όπως κατάλληλα όχι όπως εντάξει, <χι> με τα νοσοκομεία που διαθέτεις και έτσι όπως την έφτασε την υγεία η μπουμπούκο βορειδοπαρέα, <χι> λοιπόν, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα θα είναι δύσκολο. με και έκτακτη σύσκεψη και βέβαια, μεγάλε. Ε, ουσιαστικά βάλε Τουρκία, βάλε Σκόπια Βάλε κάτι ε, Προληπτικά λέει ε, στη, στη Ρώμη Τσιμπίσαμε Κυκλωμένοι είμαστε Αυτή τη στιγμή από τον έμπολα Με, Παρακαλώ Μάλιστα you know that, know Σας ευχαριστώ oh, Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν μεγάλε επειδή είμαστε κυκλωμένοι Από τον έμπολα αυτή τη στιγμή Κάνε να με σύσκεψη τα κεφάλια. Ναι, είναι τα ίδια κεφάλια που αποφασίσαν να ε, φορολογήσουν το αν έχει Μαργαρίτα στο βράχι σου, τα κινητά τηλέφωνα των εταιριών και όλα αυτά. Τα ίδια αυτά κεφάλια. <Τι> Πρόσεξε όμω, Μεγάλη, τι συνδένει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι Ισπανία, ούτε καν Τουρκία. Λοιπόν, ούτε, καλά, δεν με συζητάμε για Ιταλία, ούτε καν Σκόπια, ούτε καν Βουλγαρία. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και αν θέλεις δώσει λίγη σημασία, 2,5 εκατομμύρια Έλληνε είναι ανασφάλιστοι. Καταλαβαίνεις Θα πάει ο άλλος Λέμε ρε παιδί μου χτύπα ξύλο Με συμπτώματα έμπολα στο νοσοκομείο Και θα πετάξουν έξω γιατί είναι ένα ασφάλιστος Αν πούν τι μου εδώ Όχι δεν είναι ασφαλισμένος Μεγάλος αριθμός ε, Αυτών Όταν διακομίζονται σε δημόσια νοσοκομεία Φεύγουν από την πίσω πόρτα Χωρίς εξητήριο Για να μην πάει ο λογαριασμό στην εφορία Το καταλαβαίνει! Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του πανηγυρίζοντος Σαμαρά, Βενιζέλου, Κουρέλα και όλων και της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Λοιπόν, δυόμισι εκατομμύρια μεγάλε α, ανασφάλιση. Προσέχεις να παρατηρήσουμε εδώ ότι ο αριθμός των, ανασφάλι, των uh, ανέργων και αυτό είναι δυόμισι εκατομμύρια και όχι ένα εκατομμύριο που ανακοινώνει συνέχεια ο κυβερνητικός ε, παχυλά αμοιβόμενο ο ΑΕΔ και κλέπτον ο Πόρα. Καταλαβαίνει τι, τι θα συμβεί αν μα χτυπήσει την πόρτα ο Έμπολα. Δηλαδή, αν τον φέρουν και εδώ τον Έμπολα, γιατί τον περιφέρουν εκεί που γουστάρουν οι, πολυ... οι... οι κυβερνώντε, αυτοί οι μάγκε. <coughs> Καταλαβαίνει τι έχουμε να πάθουμε. Ε, Καταλαβαίνει. Στην Ισπανία υπάρχει ένα σύστημα υγεία. Ακόμη και στην Τουρκία και στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Εδώ είναι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Καταλαβαίνει τι μας περιμένει μεγάλη αν αποφασίσουν να τον φέρουν και εδώ τον έμπολα τα μεγάλα κεφάλια. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με ναι, το είπε ένα επιστήμονας ότι μεγάλο κίνδυνο εάν εισέλθει ο έμπολα στην Ελλάδα. Λόγω υποδομών και τέτοια. Ναι, το είπε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτο. Κοίτα μεγάλη τώρα. Χωρίστε με, Καλό Καλώς τον. Γιατί ραπουλάκι μου, πότε έγινε βάρος η Αφρική σε κανέναν Γιατί τους αφήνουν εκεί μια χαρά ζούσαν χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι Δεν κατάλαβα δηλαδή Α, το, το, το, τους φορτώνονται γιατί αυτοί τους ανοίξαν τις πύλες <ΣΣΣΣ> Έγινε ρε <παλικάρι. ΣΣΣ> Καλά. Καλή σου μέρα Λοιπόν Αχρεγιανάκι Αχρεγιανάκι Τέλος πάντων Λοιπόν προσέξτε μια είδηση σας παρακαλώ πάρα πολύ Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας Για να ενισχυθεί Από πολίτες προσέξτε Ορίστε παρακαλώ κρίμα είναι δε παιδιά τώρα σα παρακαλώ πολύ μη με βάζετε στις περιπέτειες <laughs> κι εγώ ένα αρκείο είμαι ακούστε μια είδηση ο, ο ιατρικός σύλλογος Πάτρας για να, να ενισχυθεί από πολίτες επίγον χειρουργείου για μια 16χρονη μαθήτρια έκανε ένα ε, τραπεζικό λογαριασμό και είπε σου παιδιά όποιο θέλει βάλτε λεφτά σε αυτό το λογαριασμό γιατί μια 16χρονη έχει πρόβλημα η τράπεζα λοιπόν έκλεισε το λογαριασμό Είχαν καταθέσει ήδη 1500 ευρώ για την ενίσχυση οι πολίτε και η τράπεζα τον έκλεισε το λογαριασμό με την αιτιολογία ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παντάλαβες με το άλλο. Παντάλαβες. Το θέμα τώρα είναι, πρόσεξε, ο βρασμός, αυτός ο, ο βρασμός ψυχής του γιατρού που την έκανε αυτή την ιστορία άνθρωπος όν, του πατέρα, του αδερφού, της αδερφής αυτής 16χροντας ο βρασμό ψυχή μέχρι πού φτάνει, Πότε τελικά θα κουνηθεί αυτό το καπάκι τη ψυχή μα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, Όχι με, το, με αυτού του ανήθικους και τα αθύρματα υποτακτικού ε, πολιτικού συνδικαλιστέ και τέτοια. Με τα αθύρματα που είναι δίπλα μα, στη διπλανή πόρτα. Αυτή τώρα είναι στη διπλανή πόρτα εκεί. Ποσό του ενδιαφέρει. 16 χρόνια είναι λέει ξέπλυμα μαύρο χρήμα και τον έκλεισε το λογαριασμό. Και τα 1500 ευρώ καταλαβαίνει ότι θα πάνε. Υπέρα πόρον τον Στον στο πεζαχτά του Χαρδουβέλερ Και βέβαια Ελληνάρα μου Δεν, δεν συμβαίνουν στο κουμπάνι αυτά Που θέλει ο Τζίμερος να το Βομβαρδίσει με βόμβες νετρονίου Στην Κρήτη Στην Κρήτη αυξάνονται τα κρούσματα λιποθυμίας, ε, Λιποθυμιών παιδιών Λόγω ασητείας Αυξάνονται Αυξάνονται στα σχολ, σχολεία όλης τη Ελλάδα, Αλλά ειδικά τη Καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις αυτό, όχι, δεν το, όχι ρε, εσύ τώρα είσαι με το είσαι με του Αρκουδήσιου τώρα εκεί, και στην παιδιά του κοκέχτα που μείνα έφαγε και την μυράντα του πρωί και την μπαλχάλ και ψωμί με πουλείς πρωί. Α, ω, θεία, υπότιτλη, θες σου βάλω, πώ τον φίλο τον Ακροατή, θα σου βάλω υπότιτλ. Ας τι υπότιτλοι να σου βάλω μεγάλε Δεν πρόκειται να σου πω κάτι Μπορεί να δεις μια ταινία Στα αγγλικά, ρώσικα, γερμανικά, κινέζικα Και να πάρεις μυρουδιά Από αυτούς που τους έχεις δίπλα σου Ποτέ στη ζωή σου δεν θα πάρεις μυρουδιά Τόσο ανήθηκα το Μάρια είναι Παρακαλώ Λίγο μου λες, μεγάλη, δεν ξέρω όλοι, όσοι και εσείς που δεν βλέπατε αθλητικά, ε, όταν βλέπατε κάποιες συνεντεύξεις πολιτικών, είτε ο πίσω ήταν μια γελαστή φυσιογνωμία, ο Μιτσάρα Ήτανε ο Μιτσάρα λοιπόν, πέθανε ο Μιτσάρας, και ήταν στημένος και στο σύνταγμα, ε, κρατώντας, ε, όχι πανό, όπως τα λένε, πλακάτ, με συνθήματα εναντίον της αδικίας πέθανε λοιπόν ο Μιτσάρας. α, εντάξει Μιτσάρα. λοιπόν, αυτά που χαρούμενο ένας χαρούμενος άνθρωπος ο οποίος, ε, του οποίου τα μηνύματα ε, όσοι μπορείτε να τα βρείτε και στο internet, αλλά όσοι θα τον είδατε και εκεί στο Σύνταγμα ήταν υπέρ του ανθρώπου υπέρ του ανθρώπου, υπέρ της Ελλάδας υπέρ των πολιτών εναντίον αυτών όλων των αθυρμάτων εκεί που πανηγυρίζουν για το επίδομα φτώχειας, ενώ τα παιδιά λιποθυμούν κάθε μέρα από ασυτεία στην Ελλάδα, στις χώρες σου συμβαίνουν αυτά πανέξυπνε ψηφοβόρε αυτά συμβαίνουν στη χώρα σου ναι σου λέω κατηβαγιά ναι σου λέω Νομίζω ότι Βηβί σου έδωσα απάντηση για το θέμα ε, το είχαμε παρουσιάσει και πως εκείνη την εποχή μέσω νομικών πως μπορεί να μην ε, γίνει κάποιος δότης αλλά επειδή κατοικοεδρεύουμε ακόμη σε μια γεωγραφική περιοχή στην οποία νόμος δεν είναι αυτό που ψηφίζεται στη Βουλή είναι ο νόμος του υπαλλήλου λίγο λοιπόν, όπως καταλαβαίνει. Το θέμα είναι μη σε βρει τίποτα τώρα Τα άλλα όλα Σε αυτή την περιοχή κατοικοεδρεύουν <Το> Όπως νομίζω ότι εν ολίγης Απάντησα και στην ε, Κυρία Μαρία Δρακάκη Για το Που μου στείλε ένα μακροσκελέστατο <Το> Κείμενο για, την, ε, για τα συμπτώματα Έτια ε, ε, και συμπτώματα Της κρίσης Εγώ δεν θα έλεγα, να επαναλάβω Δεν υπάρχει καμία κρίση ένα δημιούργημα είναι είναι. Ε, είναι ένα σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης μεταπολεμικής στην Ελλάδα το οποίο φυσικά και θα συνέβαινε στην Ελλάδα που αλλού να συμβεί λοιπόν τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου εκτός των άλλων λοιπόν είχαμε μάθαμε, μάθαμε ότι το Λουκάνικο όλοι θα το γνωρίζατε το 2011 έπαιρνε μέρος, έτρωγε κι αυτός ξύλο, κατάπινε ε, δακρυγόνα στις ταραχές που έτρωγε ξύλο, ανηλεός ο ψηφοφόρος, από τους προστάτες του, του, της Δημοκρατίας. Λοιπόν, ο Λουκάνικος, ο σκύλος λοιπόν, πέθανε το Μάιο, τώρα το μάθαμε. Δέκα χρόνια έζησε και ε, φυσικά δεν θα έλεγα ότι αντιστάθηκε ενστικτοδός υπέρ της ελευθερίας ε, όσο κανένας ε, νεοέλληνας ο Λουκάνης ήταν παρόν και τάβαζε με όλο τον κόσμο έφαγε πολύ ξύλο από τους μπάτσους κλωτσιές τέτοια υπάρχουν βίντεο ε, εισέπνευσε πολύ ε, χημικό είχε επιβαρυνθεί λοιπόν η υγεία του από τα δακρυγόνα και το, το, το, τις κλωτσιέ. λοιπόν ε, και το σκυλί ε, το, πε, το περιέθαλπτε Γιατί δεν ήταν αδέσπατος ο Λουκάνικος Μεγάλωσε, μεγάλωσε με τον κύριο αχιλλέα Στο σπίτι του στα εξάρχια Όπου και πέθανε στον ύπνο του Στον καναπέ του σπιτιού Το πραγματικό όνομα του Λουκάνικου Ήταν Θόδωρος Αυτό ήταν το πραγματικό όνομα του Λουκάνικου Και εμείς λοιπόν Τιμώντας τον ήρωα Λουκάνικο Γιατί όποιο παλεύει για τη λευτεριά Χωρίς ιδιοτέλεια Λοιπόν είναι ήρωας, θα παίξουμε ένα τραγούδι και φυσικά θα παίξουμε το δικό του το τραγούδι The Riot Dog, το οποίο το έγραψε ο David Ρόβιξ, κάπως έτσι τον λένε έγραψε τότε ένα τραγούδι ελάτε να το ακούσουμε όλοι μαζί και επιστρέφουμε, είναι το τραγούδι του Λουκάνικου, The Riot Dog γραμμένο από τον David Lots of folks are revolting They've had enough of this shit. The rich are getting richer. They're saying, that's it. But with Luke, it's different, that's clear. As he emerges from the fog. Let's hear it for Luke Canikos, the riot dog. It's a fight between people, but he is no pawn. He knows exactly which side he's on in the machine Λοιπόν, ήταν το τραγούδι του Λουκάνικου που έγραψε ο φίλο μα ο Ντέιβιντ. Και εμεί θα επαναλάβουμε ότι ο Λουκάνικο ήταν ένα ήρωα διότι ανιδιωτελώ πάλευε για την ελευθερία. Διότι, μοσκαρομούσκαρο, αν, αν καταλάβει ποτέ στη μίζερη ζωή σου ότι οι υπηρεσίε προ την πατρίδα δεν πληρώνονται, τότε θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αυτά που λε. Oh. Εάν μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, ίσω ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Δεν γνωρίζω, είναι ξυφανισμένο Λοιπόν, ε, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Για τις ωραίες παρατηρήσεις σα Και να ευχηθούμε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Για και χαρά σας fim stereoo